καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες και αποστελέχει τις κυβέρνησης ότι αυτό το Πάσχα δεν θα είναι στο το προηγούμενο να το πούμε αυτό δεν θα είναι στο το προηγούμενο γιατί το 2021 δεν είναι 2020 ο μάιος δεν είναι μάρτιος ο Ιενουάριος ο δεν είναι Απρίλιος ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος το 2021 δεν είναι 2020 Μα, όλο νέα μα φέρνει αυτό ο άνθρωπο. Όποτε μιλάει τώρα τελευταία, είτε είναι διάγγελμα, είτε είναι συνέντευξη, μα λέει ένα γεγονό που δεν είχε πάει το μυαλό κανενό σε αυτό το γεγονό. Έτσι λοιπόν, χθε το Σρόιτερ, στον Α, το βράδυ, είπε ότι το 20 δεν είναι 21. Μάλλον το 21 δεν είναι 20, άρα ισχύει και αντίστροφα. Και οι μήνε, ο ένα δεν είναι σαν τον άλλον. Και νοφανεί όλα αυτά πρωτότυπα, καλά κάνει και μα ενημερώνει, γιατί είχαμε μπερδευτεί. Νομίζαμε ότι το 21 είναι το 20. Ή ότι ο Αύγουστο είναι ο Απρίλιο, ο Μάιο, ο Ιούνιο. Όχι, δεν έχουν σχέση όλα αυτά. Και όλοι εσεί που τα μπερδεύατε, να τα ξεκαθαρίσετε γιατί τα λέει ένα άνθρωπο που το έχει μελετήσει. Δεν ήταν τυχαίο άνθρωπο, είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα. Για να γίνει πρωθυπουργό στην Ελλάδα, αξίζει. Δεν γίνεται όποιο να είναι, στην τύχη. Δείτε ποιοι έχουν γίνει, για να καταλάβετε ότι αυτό που είπα δεν ισχύει. Το θέμα ποιο είναι, ότι έχουμε τα εμβόλια που είναι όπλο και έχουν ονοματεπώνυμο τα εμβόλια, όπω μα είπε. Και επειδή μερικέ φορέ με ρωτάνε. Ποιο είναι το καλύτερο εμβόλιο. Έχω απάντηση. Ο Νίκο Φίλης είναι ένα θαύμα της επιστήμης. Θαύμα. Δίνουμε ορατότητα και προοπτική. Η κοινωνία έχει εύλογη κόποση και ζητάμε να υπάρχει ένας αστυνομικό πάνω από το κεφάλι του κάθε πολίτη. Ζητάμε να υπάρχει ένα αστυνομικό πάνω από το κεφάλι του κάθε πολίτη. Θαύμα. Θαύμα, δεν θα πει τίποτα έτσι. Λοιπόν, Νίκος Φίλης λέγεται το όπλο, το εμβόλιο, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κυριάκος Μητσοτάκης. Το κρατάμε. Η κυρία Πελώνη ήταν αυτή, η οποία ε, είπε τι ακριβώ ζήτησε η κυβέρνηση. Φαντάζομαι ο Χρυσοχωρήτη που είναι και μέλο τη κυβέρνηση θα το υλοποιήσει όλο αυτό το επόμενο δεκαήμερο. Ένα αστυνομικό πάνω, είπε κάτω από το κεφάλι του. κάθε πολίτη σήμερα είναι η Παρασκευή την άλλη Παρασκευή είναι η Μεγάλη Παρασκευή και έχουμε την περιφορά η οποία περιφορά θα γίνει με κάποιους όρου διαφορετικούς φέτος αλλά όπως μας είπε η κυρία Πελώνη από το Press Room χτες θα είναι συγκλονιστικά διαφορετική περιφορά φέτος σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των εκκλησιών μας η περιφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει μόνο στον προάβλιο χώρο των ναών χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών. ενώ το προσκύνημα θα γίνει εκτός του ναού. Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Ό,τι μπορούσε το έκανε και πέτυχε ο άνθρωπος. Γλιτώσαμε κι εμεί για το θάνατο. Η περιφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει μόνο στον προάβλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, Γιατί? ενώ το προσκύνημα θα γίνει εκτός του ναού. Δεν θα κοιμηθώ όλη η νύχτα! Από τον Επιτάφιο θα περιφέρουμε και τον Κυριάκο Μιτσοτάκη. Όπω ακούσατε, το είπε η κυρία Πελώνη. Νομίζω ότι έχει πιο ενδιαφέρον και θα κόψει πιο πολλά εισιτήρια αυτό. Αν και το άλλο είναι κλασική αξία, πηγαίνουμε. Αλλά τώρα να έχουμε τον Κυριάκο Μιτσοτάκη και να τον περιφέρουν 4, 6, 8, δεν ξέρω, ανάλογα τον αριθμό, γύρω-γύρω από του ναού και να έχει ε, εκτεθεί και σε προσκύνημα έξω πάντα από τον ναό, όχι μέσα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Αλλάζει τελείω τα δεδομένα για το Πάσχα. Δίνει μια άλλη διάσταση στο Πάσχα, πιο εξωπραγματική. Πιο ε, απογειωτική, γιατί είναι αλλιώ να περνάει μπροστά ο Κυριάκο Μιτσοτάκη και με σεμνότητα να σκύβουμε όλοι το γόνι και το κεφάλι μπροστά σε αυτό το θαύμα τη πολιτική, τη φύση, τη ανθρωπότητα και, και, και βάλτε όποια άλλη λέξη θέλετε. Η κυρία Πελώνη τα ανακοίνωσε αυτά χτε από το press room. Και γιατί θα γίνει όλη αυτή η περιφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί τα πάμε πολύ καλά στην οικονομία, μάλλον θα τα πάμε πολύ καλά στην οικονομία. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να χτίσουμε τις βάσεις για μια ανάκαμψη από την οποία θα ωφεληθούν όλοι <ΛΣ> Και η ανάκαμψη δεν πρέπει απλά να δημιουργήσει πολλές δουλειέ, πρέπει να δημιουργήσει καλές δουλειές <ΛΣ> Για μια ανάκαμψη που πιστεύω ότι θα είναι ρομαλέα <ΛΣ> Θα είναι πολύ ισχυρή η οποία θα έρθει με το τέλος πανδημίας Αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαι απόλυτος βέβαιος ότι η ανάκαμψη θα είναι πολύ ισχυρη. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ότι θες όλα δεξιά να σουρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Το κλου εδώ... Δεν είναι η δοξασίε των ανθρώπων που πολύ σωστά τα λένε για το Μητσοτάκι που μα έσωσε. Γι' αυτό θα γίνει και η περιφορά του τη Μεγάλη Παρασκευή. Εγώ θα πρότεινα και όλη τη βδομάδα, κάθε απόγευμα, να γίνει την περιφορά του Κυριάκου Μητσοτάκι στι γειτονιές τη Αθήνα και των άλλων πόλεων. Τουλάχιστον για του Αθηναίους που θα μείνουμε εδώ εγκλωβισμένοι. Είναι μια διέξοδο, μια ευχάριστη νότα. Να απαλύνει κάπως τον πόνο τη πρωτεύουσα. Το κλου είναι ότι η ανάκαμψη που θα έρθει θα είναι για όλου. Το είπα αυτό, το ακούσατε, και αν ανατρέξετε στην ιστορία αυτού του τόπου και την πρόσφατη, με τα πακέτα ντελόρ και τα υπόλοιπα που έρχονται από την Ευρώπη, αλλά και πιο παλιά από τον Μάρσαλ και μετά, από το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα καταλάβατε ότι έχουν έρθει όντω χρήματα ε, ακόμη και από τα δάνεια του αγώνα τη Ανεξαρτησία του 1821. Αλλά αυτά τα χρήματα δεν πήγαιναν σε όλου. Ποτέ δεν έχουν πάει σε όλου. Πηγαίναν πάντα μόνο σε λίγου που έφτιαχναν κάτι υψηλό Χτίζανε κάτι εκεί και κάποια ψίγουλα παίρνανε και από κάτω. Τα πολλά από τα τεράστια ποσά που έχουν έρθει σε αυτόν τον τόπο όλε τι δεκαετίε, τι προηγούμενε, πήγαιναν σε λίγου. Οπότε μόλι είπε σε όλου, αισθανθήκαμε την ανάγκη να βάλουμε αυτό το γέλιο τη Περάτζα Βρανά, που το χρησιμοποιούμε πολλέ φορέ για να υπογραμμίσει αυτό που γίνεται. Διαφορετική προφανώ άποψη από εμά έχει ο Βασίλη Κικίλιας για τον Πρωθυπουργό τον περιφερόμενο και την λέει. Κυρίε και κύριοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι. Ο Πρωθυπουργό είναι η λύση σε τεράστια κρίση δημόσια υγεία την οποία αντιμετωπίζουν. Κανά και κύριοι, δεν υπάρχει καμία, καμία αμφιβολία ότι ο Πρωθυπουργό μα είναι η λύση σε τεράστια κρίση δημόσια την οποία αντιμετωπίζουν. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Μια διόρθωση του κ. Είναι η μόνη λύση σε την τεράστια κρίση. που αντιμετωπίζουμε. Έρχεται και ο Βελόπουλος, ο οποίος και αυτός έχει συνετιστεί, βοηθάει λίγο το μοντάζ αυτό, και λέει τις προτάσεις του κόμματός του για όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Εμείς τι προτείνουμε κύριε Κοταϊδη για να τελειώνουμε εδώ. Έτσι, προτάσεις, δεν θέλετε. Προτάσεις. Αποκλεισμό των πολιτών, κλείσιμοκλησιών, διαδηλώσεις να γίνονται ελεύθερα, οι λαθρομετανάσεις να γίνονται <Το> Έτσι, προτάσεις, δεν θέλετε, προτάσεις Αποκλεισμό των πολιτών, κλείσιμο κλησιών <Τι Τι> Αυτό είναι μια πρόταση. Τελευταία είναι πιο συγκεκριμένη πρόταση από τι προηγούμενε. Τα είπε όλα ο Κυριάκο Βελόπουλο. Οπότε στην ΕΡΤΑ είπε: Κατέθεσε τι προτάσει του στην ΕΡΤ και έπρεπε να τι μοιραστούμε γιατί είναι καινοτόμε. Προκαλούν έτσι μια παράξενη αντίδραση όταν τις ακού. Η κυρία Βούλτευση βγήκε να. Υπουργό κυβερνήσεω, Σοφία Βούλτευση, αγαπημένη πολύ εδώ δική μα, βγήκε να μιλήσει για τον τουρισμό, για όλα αυτά τα θέματα των τελευταίων ημερών. Και τη ρωτάει δημοσιογράφο. Αυτό που λέμε όλοι ως ανέκδοτο ή ως πραγματικότητα ή ως διαπίστωση ότι μπορεί να έρθει κάποιος από το εξωτερικό τώρα, σήμερα να προσγειωθεί στο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο και να πάει όπου θέλει στην Ελλάδα αλλά ο κάτοικος Αθήνας που έχει και εξοχικό κάπου δεν μπορεί να πάει. Αυτό ακούγεται παράξενο μέσα σε όλα τα παλαβά προσαρμογές όπως τη είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθε. Όλα αυτά τα επαλαβά που τα λέμε εμεί, τα ονόμασε προσαρμογέ. Αυτό λοιπόν, ενώ είναι παράξενο, συμβαίνει. Αυτό ο, η Σοφία Βούλτευση είχε να το δικαιολογήσει με τον εξή τρόπο. Ουσιαστικά έχει προκύψει ένα θέμα με τι μετακινήσει των τουριστών. Δηλαδή, ότι θα έχουμε ουσιαστικά πολίτε δύο ταχυτήτων στη χώρα. Τους τουρίστε οι οποίοι θα μετακινούνται ελεύθερα και του πολίτε, του δικού μα του εμβολιασμένου, οι οποίοι δεν θα μπορούν να κινηθούν. Ε, αυτό δεν το δέχομαι επίση.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 Εγώ θα βγάλω τον πανηγυρικό της ημέρας, εγώ τον έχω Ο τουρίστας είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα Λοιπόν ακούστε μες εδώ, μόλις θα το καήκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν Θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί, το καταλάβατε Μαρία. Ο τουρίστας είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι Και εμεί έχουμε τα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά! Ο τουρίστες είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα. Τι γίνεται εδώ κύριε Πέτρο? Τι γίνεται εδώ κύριε Γρήπη, τι είναι αυτή που μας έφερες. Ε, ε, ξένι. Ε, ξένι. τι ξένι, Απεντάρι. Αυτοί που μένουν στα ξενοδοχεία δεν έρχονται. Πήγα κι εγώ στην πλάτα και μάγισα Αμερικούς. Ε, μου βγήκανε άποροι, τι εγώ. Ε. Πού πάνε αυτοί, Μάλλον για τους κεφτέδες, έχουν φάνη μια Του... Οδηγία. Η Σοφία Βούλτεψη λοιπόν έτσι το βλέπει και το λέει ότι ο τουρίστας δεν είναι συνηθισμένος, δεν είναι ένας άνθρωπος απλός. Έρχεται να φέρει λεφτά στη χώρα. Εσεί, εδώ αχαϊρευτοί που παίρνετε μόνο λεφτά από τη χώρα, τι έχετε προσφέρει και γιατί να σας έχει στην ίδια μοίρα. Προφανώς θα δοθεί προτεραιότητα στον τουρίστα που έρχεται με την καλτσούλα και το παιδιλάκι τη λευκή, το παιδιλάκι καφέ. Οπότε δίδεται σε αυτού προτεραιότητα. Τώρα, αν ρωτήσει κάποιο κακοπροαίρετο, που υπάρχουν πάρα πολλοί, αν φέρει και κορονοϊό τουρίστα τι κάνουμε, είναι μια μικρή λεπτομέρεια, γιατί αφού θα έχει φέρει τα λεφτά, όλα τα άλλα δικαιολογούνται. Πολύ κοινικά, πολύ ειλικρινά. Το πέταξε κατευθείαν η Σοφία Βούλτεψη. Διαφορετική αντιμετώπιση. Θέλουμε λεφτά. Και ήρθε αυτομάτω ο συνειρμό με τον Φέδωνα Γεωργίτση, στην γνωστή ταινία, στι και του μάγκε. που και εκεί περίμεναν τους τουρίστες αλλά πήγαν μετά και τους έφαγαν τους κεφτέδες άσχημα κάπως τα πράγματα, όχι στους κεφτέδες, στην πανδημία. Κοιτάξτε, είναι λάθος να βλέπει κανείς μόνο τα στατικά νούμερα. Πρέπει να βλέπει την τάση. Αν κάτι έχουμε ε, μάθει είναι ότι, ότι η Ελλάδα τα κατάφερε άσχημα. αν κάτι έχουμε μάθει, είναι ότι, ότι η Ελλάδα τα κατάφερε άσχημα. Μάλιστα, το έχουν μάθει σύμφωνα με δηλώσεις. Δεν το πει έτσι, αλλά έτσι είναι, όπως γίνεται συνήθως. Έρχεται Μεγάλη εβδομάδα. για μας εδώ σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, γιατί την Μεγάλη εβδομάδα δεν θα είμαστε εδώ, Απουσιάζουμε, αποουσιάζουμε. Είμαστε σαν τα σχολεία κάπω. Τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, εμείς κλείνουμε. Θα είμαστε εδώ ξανά την Τετάρτη του Πάσχα. Αφού γιορτάσουμε και τι προτομαγέ, τι μεταφερόμενε κτλ. Κτλ. Οπότε είπαμε να σα αφήσουμε μια ευχή, τώρα που πάμε προ τι πρώτε διεθνή σιγά σιγά και τον πρώτο λαό, να σα αφήσουμε μια ευχή για όλε αυτέ τι μέρε για να πάνε καλά τα πράγματα, να περάσετε καλά, να ανταμώσουμε ξανά, να είμαστε να νιώθουμε όμορφα όπου και αν είμαστε να είναι όλα φωτεινά, θα έχει και καλέ θερμοκρασίε και ήλιο πάρα πολύ. Οπότε για την ευχή, την Πασχαλινή διαλέξαμε τον καλύτερο. Η πιθανότητα να τρακάρεις πηγαίνοντας στο εμβολιαστικό κέντρο είχετε πιθανό Σκάσε, σκάσε, άρκηζες πάλι τις γρουσουσιές σου Η πιθανότητα να κολλήσεις COVID να αρρωστήσεις και ενδεχομένως να πεθάνεις είχετε πιθανό Να παναθεμάσαι γρουσούζι, εσύ μου τώρα Να πεθάνεις ή πιθανό. Καλό. Δεν θα τέλειωνε αυτό το κοκοράκι, αν δεν το σταματούσαμε ελαφρώς βιέως. Δεν θα τέλειωνε με τίποτα και βάλαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι η πιθανότητα να πεθάνουμε είναι πολύ πιθανή. Διότι θέλουμε να το ξορκήσουμε. Μα έχει ευχηθεί τα καλύτερα και δεν ήρθε τίποτα από αυτά. Μα έχει πει δυο φορέ καλή χρονιά. Και είναι οι χειρότερε χρονιέ που έχουμε ζήσει το, τα τελευταία 100 χρόνια. Οπότε βάλαμε αυτό να μιλάει για θανατικό, ώστε να μην συμβεί. Λειτουργήσαμε διαφορετικά. Μπα και ξορκήσουμε όλο αυτό το θετικό κάρμα που έβλεπε και η κυρία από την ζωοφιλική τη Ηλιούπολη. 2.11.10.80. Τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει. Ό,τι πείτε τώρα θα μεταδοθεί από την Τετάρτη μετά το Πάσχα. RadioPapakiParaPolitik.gr, το mail του σταθμού. Τα βλέπω εδώ μπροστά, εγώ τη μήνυμα στέλνετε τώρα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του Ομίλου. Εκεί μα ακούτε τώρα live, μετά έχω Στο YouTube επίση μα ακούτε. Από κάτω έχει και chat να κάνετε και εγγραφή. Στο Facebook είμαστε επίση και στα podcast. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Έχω φίλο που έχει γενέθλια σήμερα. Μη με σκάσει. Και τον παίρνουν άνθρωποι να του πούνε χρόνια πολλά και του βρίζει. Ρα στο διάλο. Δράμα περνάει εδώ, παιδί. Χρόνια δώρα, έτσι. 40 χρόνια δράμα περνάει ο άνθρωπο. Παραπάνω. Ναι. Γιατί δε απλά δεν τα δέχεται. Α σκεφτεί ότι κάποιοι άνθρωποι μα θα χαιρόντουσαν ιδιαίτερω αν είχαν γενέθλια τέτοια μέρα. Κοίταξε, θα βγάζανε βιβλίο. Γεννήθηκα 21η Απρίλη. Ωραία, φίλε, λε. <laughs> Γιατί βιβλίο. Αν λέω. Ο θάνος, ο αν λέω, ο Θάνο μόνο. <laughs> Ένα όνομα τυχαίο, μου ήρθε στο μυαλό, α πούμε. Ο Θάνο θα το λέει χαμηλά. Γενήθη... Είχα 21η Απριλίου. Ψηφιδιστά, έτσι μην τον πάρουν να χάμπαρει. Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στι 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στου κατοίκου. Γιατί όχι ότι ντρέπετε, απλά φοβάτε. φοβάτε Όπω τότε στα Εξάρχεια έτσι και παντού. Ναι, φοβάτε, μα δεν τρέπετε. Αυτό είναι ο ορισμό. Μου το έλεγε ο πατέρα μου. Καμιά φορά ήταν ένα πιτσιλίκο και έκανα καμιά σκαδαλιά. Κολόπε το φοβάσε, μα δεν τρέπεσαι. Αυτό Αυτό Α. είναι το θέμα με αυτού. Ότι είστε... δεν τρέπονται. Απλά δεν ξέρουν τι πραγματικά να φοβούνται. Ξέρουν. Και πόσο μεγάλο. Το ποτάμι είναι η οργή του λαού είδες τα συνέδε όλα ξέρουν, το ξέρουν αυτό και το ξέρουν πολύ καλά το mm. θέμα mm. είναι ότι κάνουν ότι μπορούν να, να καταπραίλουν αυτό το ποτάμι αυτό ναι ο θα φας πολύ survivor στον κόλο για να ακριβώς. κατευναστούν οποιαδήποτε επαναστατικότητα και τέτοια ακριβώς είναι τα μέσα μαδική survivor θα φας θα φας θα ο οικονόμου ο Έλα, πού τον να τα ραταπλάν, δεν τον λένε τα πείνα πίνα Το πείνα Δεν μιλάω σε σένα. Α, καταλαβαίνω. Μωρέ το χρειάστηκε να πάρει ένα κατοικίδιο να Φέξε. έχει ένα λόγο να βγαίνει έξω. Ναι, <laughs> να... Καλό, ε. Για το... να βγαίνει βόλτε να πατάει το 6 αλλιώ δεν είχε, γι' αυτό πήρε το σκυλάκι. Αλλά εσύ drones σε Γιατί όχι, πώ θα πάει επιτάφυο <laughs> αλλιώ. Εγώ λέω θα στολίσουμε φέτος τα drones Κατευθείαν, τι να με λυπητάφυο και Οι ιδέε αυτέ έχουν αρχίσει από πέρυσι. Θυμάστε που λέγαμε πέρυο με καναντέρ να ρίχν αγιασου. Αυτά είναι, να δίνουμε, να, να, να, να εξάγουμε και πολιτισμό, να εξάγουμε και τεχνογνωσία. Έλα, Αποστόλη. Τι θε, Μωρή? Βοήθημοι! Βοήθημοι! Βοήθηση, βοήθηση. Αχ, ε, καλή νεσπέραν. Πώ την έχετε, Σόζον! Καλησπέρα, παιδε. Χαίρετε, παιδε. Έχουμε ένα δίλημα. Θέλουμε την βοήθειά σου. Κύπρια, είσαι. Όχι. Τα ε, τότε τι μιλά, Κύπρια. Είσαι βλάκα. Βλάκα. Αυτό ήταν το αρχιτεκνικό μου. Συγγνώμη. Α, την από... Στην αρχαία Ελλάδα μιλάγαμε σαν Κύπρι. <laughs> Με δουλεύει, Μωρή. <laughs> Χαμένα είσαι εσύ. <laughs> Έχει πάει η Ευγενία Μανουλήδου Σύρνεφο, μου φαίνεται. Πρόσεχε να αντιματώσει! Λοιπόν, ξέρω ότι ο μεγάλο μα που νοιάζεται για την ψυχική μα υγεία και εδώ, τον επιχειρηματικό κλάδο τη εστίαση μα πρέπει να πούμε έξω τώρα. Αλλά εγώ έχω αμφιβολίε αν θα πρέπει να γίνει αυτό. Του τουρίστε ρωτήσαμε αν μα θέλουμε στα πόδια του. Καλά, δεν δε μα θέλουν σίγουρα. Δεν το συζητάω δε αυτό. Απλά η νέα δηλαδή. τάση είναι όπω έχουμε ξαναπεί: Καλτσούλα, παιδιλάκι και μίλα σαν τον Κώστα Καρά ταινίε. You are beautiful, I love you. You are beautiful, <χει> για να κάνεις τον τουρίστα, να κυκλοφορεί σε, σε νομούς και δήμους Όχι, όχι, δεν θα το κάνω αυτό Εγώ θα σεβαστώ τα τουριστάκια για Γιατί μπορεί αυτό είναι δεν το παράθυρο είναι στο μας. νόμο Δεν είναι για μας Σε κοροϊδεύει ο νομοθέτης, κοροϊδεύσε το νόμο Σπίτ Τέλο. Σιγά σε λίγο θα μα πει να μην κατουράμε και τι πλατείε όταν κάνουμε <συσκάς> κορνοπάθηκαν να κουτσάσουμε. <κάτσουμε>, <συσκάς> Ακριβώ. Σε λίγο <συσκάς> θα μα πει να μην δυο μα πιλωτέ. Είναι ζωή αυτή. Και πα και κάνει τι πιλωτέ. Έχουμε δει. Κάω τον έρωτα μερίπου που θα τον πράξουμε τον έρωτα. Στα κρεβάτια, <συσκάς> τα ξένα. Κάνουν σε πιλωτέ. Στην πιλότη δική μα! Που θα μοιρεύει σε μένα στην πιλωτή. Θα χαμώσουμε το όνειρο του κάθε μικροαστού. αστού. Πού θέλετε πιλοτή για να βάλει την ψυσταριά το Πάσχα και να παίζει ασφαλώ μπάλα το παιδί. Λοιπόν, τάπα και ξεθύματα. Fellous, can I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 μεγαλιώδες όλο αυτό που θα ζήσουμε. Το είπε έτσι η κυρία Πελώνη, θα το βάλουμε να το πει και αλλιώ για να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των εκκλησιών μα, για του πιστού, η περιφορά του ιού θα γίνει μόνο στον προάβλιο χώρο των ναών, χωρί να ακολουθεί πομπή πιστών, ενώ το προσκύνημα θα γίνει εκτό του ναού. Τώρα, στον ιό βάζετε ό,τι θέλετε, είτε κυριά κομιτσοτάκι είτε κορονοϊό. Περίπου το ίδιο. Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, ο ιό, αυτό που λέγαμε πριν. Παρακολουθούμε ειδικά από το Γενάρη και μετά αντιφάσει, τα πίσω μπρο, ανακοινώνουν μέτρα, τα παίρνουν πίσω, μέτρα που δεν αποδίδουν, είναι παράλογα. Το βλέπαμε, τα λέγαμε, π.χ. τα Σάββατα στι 6. Το κάναμε μετά στις 7 για μια βδομάδα. Μετά το κατάργησαν τελείω. Και άλλα πολλά τέτοια. Ε, όλα αυτά τα βλέπει ω προσαρμογέ. Η κοινωνία και οι πολίτε συμμορφώνονται, γιατί συμμορφώνονται στην πολύ μεγάλη του πλειοψηφία, όταν. Ε, μπορούμε να τους περιγράψουμε με όση ασφάλεια αυτό μπορεί να γίνει, τι θα συμβεί αύριο και μεθαύριο. Θέλω να τονίσω ότι αυτός ο ιός μας έχει εκπλήξει πολλές φορές. Και είναι προφανές ότι έχουν γίνει και πισωγυρίσματα. Τα οποία πισωγυρίσματα εγώ θα προτιμούσα να τα αποκαλώ προσαρμογές, όπως είπατε, σε ένα δυναμικό φαινόμενο. Έτσι λοιπόν, όταν κάνετε και εσεί τέτοιε βλακίε, δηλαδή λέτε κάτι, κάνετε κάτι, μετά από λίγο το αναιρείτε, κάνετε κάτι άλλο, θα το λέτε προσαρμογή. Δεν θα το λέτε πισωγύρισμα. Γιατί προτιμάει και ο ίδιο να τα λέει πισωγύρισματα. Αυτό που ο ίδιο θα κάνει ω πισωγυρίσματα. Προσαρμογέ. Αυτά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Σρόιτερ. Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρο του λαού. Μα πάει και στι δεύτερε Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Μπογδάνο, πού είναι ρε παιδιά σε όλα αυτά. Τι, δεν έχει να ρουφιανέψει κάτι, θα βρει. Τον κοροϊδεύουνε πολύ όμω, ρε παιδάκι μου, τον Άμαρτία, είναι ντροπή το παιδί, τι έκανε. Έχει μεγάλο πρόβλημα το παιδί, το παιδί, Το μόνο μεγάλο που έχει είναι πρόβλημα πάνω του. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει, α πούμε, ξεκίνησε Έτσι φιλελεύθερος Από αυτούς τους καλούς φιλελεύθερους Καταλαβαίνεις Τον Υπάρχουν καλοί φιλελεύθεροι Ε όχι αλλά λέμε τώρα Εκεί αυτούς τους ε, Δηλαδή το καλός φιλελεύθερος Είναι όπως λέμε καλός καπιταλιστής Δεν υπάρχει αυτή η έννοια ε, Μπράβο Λοιπόν, άκου, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το τράγω τον κουμπάρου από την Τύπρον που βγάζεται που λέει τα χριστιανικά. Κάτι είπε σήμερα άκουσα πριν, αν λέει Γενούνται τα παιδιά, αναρωτιόμαστε γιατί γεγιούνται και να του απαντήσουμε γιατί γενούνται. Α σα ερωτήσουν. Τα παιδιά σα αγρά. Γιατί έγινη Γιατί ήχαμε στη ζωή. Αυτό αναρωτήθηκε για κατέληξε με μια παχιά στην τουαλέτα, αν πατήσει το καζανάκι και να βγει να ταύνω αργότερα. Και είχαμε συχνά σε όλημα. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο θα θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα υγεία, στιλωτέ, τη μάτια. Ας τη φοράμε προαιρετικά είμαι μια τρυπούλα Για να μπορούμε να κάνουμε Οτιδήποτε προσθυμοποιούμαστε να κάνουμε Αλλά να μην ξεχάμε την προφύλαξη Γιατί ο COVID εντάξει περνάει Μην πάρουμε και ένα κι κιόλας Γεια σου Αποστόλη για. Θέλω να πω κάτι στην κυβέρνηση Για πες. Λοιπόν Κάτω τα ξερά σα από το 8ωρο. Ναι, καλά, ίδρυσαν αυτοί του. Μα γιατί έρχεται εργασιακό παράδεισο τέσσερι μέρε την εβδομάδα και μετά γιόλο. Λοιπόν, μένουμε ενωμένοι. Δεν θα έχεις λεφτά να φύγει, να πω στενά, αλλά τέλο πάντων. Δυνατοί δεν κάνουμε πίσω από τα δικαιώματά μα και τι διεκδικήσεις Και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Παλεύουμε για μια κοινωνία που θα μα επιτρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή μα. Να είμαστε υγιεί, να αντέχουμε τι επιδημίε. να έχουμε τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε να ζούμε σαν άνθρωποι και τους λέω κάτω τα κουλά σα από το οκτάωρο. κύριε Μητσοτάκη και κύριε Χατζιδάκη, θα γελάσουν και τα παρδαλά κατσίκια της Κρήτης Το τέλο, έτσι όπω μα λέει ο Θήμιο, θα πούμε ότι οι Μιτσοτακέοι ήταν και από την αριστερή πλευρά. Πάθανε τα πάνδυνα δε οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο ένα εξόριστο. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο έξι μηνών από τη Χούντα. Ο άλλο φυγατεύτηκε στην Κωνσταντινούπολη. Με ένα μικρό σκάφο, με ένα Χρι Κραφτ, ένα ΩΟΕΝΣ, 10 μέτρα. Η άλλη, λένε, η τώρα η Παγκογιάννη, βασανίστηκε. Τι θα πει η Χούντα, κάποιοι από εμά το ζήσαν στο πετσί του και σε φυλακέ και σε ανακρίσει και σε όρφα. Ήταν, δηλαδή, τι κάνανε, δεν μπορώ να καταλάβω πού ήταν, στη Γιάρο, πού ήταν στον Οροπό. Τι κάνανε, διακοπές. Μάλλον, στο Παρίσι ήταν η σκληρή η εξωριακή φυλακή. Μην τρεπόμαστε να τα λέμε. Τι λέτε, παιδί, τι τρελαδεί που στο τέλο θα πούμε ότι έχουμε πάλι καριστερή κυβέρνηση με τόσου αντιστασιακού που έχει μαζέψει μέσα. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε, δεν είχε ανθρώπου που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν σε εθνική αντίσταση. Σε εισαγωγικά, η αντιστασιακή. Αντιστασιακή με την έννοια τη αντίσταση που έχει ένα φούρο ηλεκτρικό. Η ζόλα φάση. Τέτοια αντίσταση. Σε ό,τι πιο γνώριμο η αντίσταση έχουν αυτοί είναι αυτό. Με τι ζήμε, πάντω πρέπει να είναι ο φούρνο. Έτσι, τι ζήμε πρέπει να είναι. Ναι, σωστό. <Συκλή> Επειδή πηγαίνουμε προ το τέλο, να πούμε πρώτον ότι θα τα πούμε την Τετάρτη μετά το Πάσχα. Να ευχηθούμε να περάσετε καλά, να είμαστε υγιεί, χαρούμενοι. Δεν έχει σημασία ο τόπο. Σημασία έχει ο μέσα τόπο, πώ το νιώθουμε, πώ το βλέπουμε. Ψιλοπιάνουν αυτά μερικέ φορέ. Πρώτον, δεύτερον, τώρα είναι το... οι παραγγελιές αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή, μας πάνω στο ακριβώ τη ώρα όπου θα ακούσουμε Δελτίο Ειδήσεων και δεν θα έχει εκτάκτος μαγκαζίνος σήμερα και θα ακολουθήσει μια ώρα Λαός Ελληνοφρένειας μέχρι τις τρεις δηλαδή, εκτάκτος μόνο για σήμερα Καλά να περνάμε, θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη και πόλεμα ¡Oh, Μετά από αυτά, επειδή τον άκουσα σήμερα το Χαλτινάκι αρκετέ φορέ, θέλω να βρει άμα, άμα είναι δυνατόν το... όταν απο... βγάλανε το πλαφόν του ποσοστού κέρδου των επιχειρήσεων. Τι δηλώσει που κάναν τότε. Να τα βάλει όλα αυτά μαζί, ότι όλα αυτά είναι για το καλό μα, για το καλό του πολίτη. Αν ήταν καλά, Εδώ αν ήταν. Εν πάει, το πάει το ότι για το καλό το... μα σήμερα το... πήραν το... νεκρό το διπλανό μα. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα, διότι του δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή του και γιατί επίση δεν του μειώνουμε Το για το καλό μου. Πρώτη προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση. Θέσει εργασία και ο εργαζόμενο. Ο εργαζόμενο πρέπει να προσέχει την επιχείρησή του. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Έχει μου βιάσει το κορμί και το μυαλό μου. <Το Δεν έχει χάπια για το καλό μου. πορκος στον κόσμο της εργασίας. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό μου. Ενώ παλεύω για να βρω το νέο αυτό μου. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όταν χρειάστηκε στήριξε τον κόσμο τη εργασία. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Για όλο τον κόσμο το ψωμί. το φως και το τραγούδι Αποστολή, Ναι, ναι. Ε, καλό μεσημέρι, Αποστολή. Πια χαρά. Ήθελα να, αν μπορεί να κάνει μια μίξη από το έργο Εδεσπινή Διευθυντή, ο Ναύαρχο Γελεβουρδέζο που τον ρωτάει: Παναγενό, ο Παγιάννοπουλο, σούκαρε, λέει, ένα, μια φρεγάτα μέσα στον ισθμό τη Κορίδου. Εκεί που λέει Γελεβουρδέζο, αν βάζει Ναύαρχο Μητσοτάκη, θα το κάνει πολύ βέβαιο. Πώ είστε, Ναύαρχο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστά. Και δεν έκρυψα ποτέ ότι είμαι πάρα πολύ περήφανο για το όνομά μου και ειδικά πολύ περήφανο στον πατέρα μου. Βέβαια. Δεν μου λέτε να. που κόλλησε πρωιτών να καράβι στον Ιστιμό, τι τον έχετε? Είστε ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης Εάς το διάλογο πρωί, πρωί Τα τσακίδια και τα αν κάνει πω τα τα και θέλω να κάνω και μία αφιέρωση γιατί είχα τα γενέθλιά μου την Κυριακή θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά θέλω από τους κατριμήχα την Παρασκευή τη μοναξιά του σκηνοβάτη εκεί που λέει και για το πείσμα σας γουρούνια θα αντέχω αφιερωμένο όλα τα back half, να πούμε όλων των ομάδων Τα <ΣΣ> Σας γουρούνια θα αντέχω, θα περιμένω Σου έχω και κάτι για παρασκευή μα θέλει να το κάνει, σαν έχει χώρο, να σου γεμίσω λίγο το χρόνο. Ρίχτω. Κάποια στιγμή κάποιο είχε πάρει για μια αγγελία για ένα όπελάστρα και του έλεγε μα σε παρακαλώ ρε, φίλε, έχω ψυχολογικά και τέτοια και έλεγε χτυπάω το τραπέζι τώρα μαγιά και έκλασα τώρα και βγήκε το προφυλακτικό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι καθόλου. Μα τι γλώσσα είναι και αυτή που είχα και εγώ. <laughs> έλαντε, έλα, είσαι όμω. Όπως... Ξέρει τι όμω, θα έπρεπε να βριστείτε πρώτα για να γίνετε φίλη και μετά να σε παίρνει τηλέφωνο. Νομίζω ότι σε πήρε. Κάποια στιγμή σε ώρα λαού. Σημείωσε το επεισόδιο. 20 Ιανουαρίου του 2020, την πρώτη ώρα λαού, ο δεύτερος ακροατής, μοιάζουν οι φωνές με αυτόν που, σου είπε, που σε πήρε για το άστρα, που σου είπα πριν. Α, σε δεν είσαι εσύ, Και, και κάνε, κάνε συγκριτικό, έλα ρε, αφού είμαι στα παλιά επεισόδια. Με, καλά δεν είσαι, αυτό λέω. Είμαι 13 μήνες πίσω, σας με, Τέλεια. Ναι, γεια σα τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιο Για μια αγγελία που έχετε βάλει για να αμάξι. Τι αμάξι, ποιο το σιρόκο. Όχι, ένα όπελαστρα. Να σου πω κανένα αρσενικό, ήξεγε να μιλήσουμε. Αρσενικό? Ε, γιατί κανένα. Αρσενικό είμαι ο ίδιο. Άκου. Χτύπησε το χέρι. Παπα, πιο πολύ για γκλανιά μου ακούστηκε. Πρέπει να τσφί και κανένα προφυλακτικό με την γκλανιά μα. Φυσικά, α το διάλογο δεν φτάνει σε μένα. Να σου πω όταν είναι κανα δικό Κάτσε γιατί με πιάζει φύχα. Τώρα έφτια το προφυλακτικό. Έλα κουκλέ, βάζω στο στίχη μασίμα, έχουν τρελάνει όλοι με τον Γιάννη Μένανί, ε. Εγώ πάτας να σου πω για τον Κούλη, που χθες βγήκε και γιατί ότι είμαστε πάλι υπολογίσιμος ε, συνεργάτης της Αμερικής. Ναι, σας, τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Για μια αγγελία που έχετε βάλει, για να αμάξει. Να σου πω, κανά, αρσενικό, εξαι, να Έλα, βάζω μασίμα, έχουν όλοι με το Γιάννη Μένανί, ε. Εγώ πω για τον Γιάννη Όχι. Κι αν κάνει πώς τα τραγούδη, τα λιγάρια Να σου ζητήσω ένα τραγούδι, θέλω και την Παρασκευή. Που λέει ο άντρα μου συνέχεια θα σε πάρει και θα σε πάρει και θα στο ζητήσει, αλλά δεν έχει αξίωση να το κάνει. Δεν παίρνει κότα, ε; Δεν παίρνει. Φοβάται. Δεν παίρνει. Φοβάται. Τι, θα Φοβάται. Τι θα ακούσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, το μαύρο γάτο του παπα το οποίο το λε και επίκαιρο. Δεν ξέρω, εσύ πώ το βλέπει. Είναι εδώ. Ήταν ένα γάτο μαύρο πονηρό. Ήταν ένα γάτο μαύρο πονηρό. Τουρουρ. Αυτός, αυτοπροσώπος. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά Και με το κοινό παπιον φορούσε στην ουρά Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό Ζητούσε τα κορίτσια δίφερ για σκοπό Κι αυτέ άλλο δεν θέλανε, φορούσαν μυθικά. ένα γάτο, παρά με κυλαρά. Τι δεν μπορώ να παρακαλώ. Ε, είχα δώσει δικαιώματα κι εγώ. Όχι, είχα σαπί... Παρακαλώ. Αχ, είναι κλειδί. Μην ακούτε αυτό ναι, το μαλλί. Καπείτε μου, παρακαλώ. Ναι, από σ' όλη σου. Γεια σου. Φέρα... Είμαι ο Ζακηφινό. Γεια σου Τζέρι μου. Αφού σα ευχαριστήσω Φίλιο. ιδιαίτερα μέσα από τα βάθη της ψυχής μου Ψυχίτσι ψυχίτσι βάλεις... ψυχίτσι Ψυχίτσι ψυχίτσι ψυχίτσι Τραγούδι <συμπάνω> Θα μίλωσέ το την μαλ... και δεν μπορώ να ακούω αυτό το μαλάκα συνέχεια Έχει δίκιο Έχει δίκιο άμα δεν σε ακούω κάθε μεσημέρι Παθαίνω... Στερητικό σύνδρομο, ξέρω. Ναι, ναι. Κορονοϊό, τι παθαίνεις. Ναι, που έχω... Κορονοϊό δεν έχω εμπολιαστεί και τα δύο. Αχα. Ναι, αλλά δεν πάει να είμαι 85 γονός. ένα κίνδυνο υπάρχει. Το ένα πόδι μυρίζει χώμα. Ναι καλά οπωσδήποτε ναι. Δεν με φοβήσει ναι. Γιατί έχω εσάς Α καλό αυτό Θα ήθελα να μου πάει σήμερα ναι. Αυτόν εδώ που έσφασαν τα νερά Της Μαγούλας Τη Μαγούλα Πάντως να ξέρετε Ότι για μια φορά ακόμα Σας υπερθυμίζω Ότι είστε οι άνθρωποι Στην κατάλληλη θέση. Αχα. Διότι νιώθουμε και καταλαβαίνουμε όσοι ακούμε, ηνωμένο την πραγματική αξία που λέγεται λογική, και όχι παραλογισμός. Μάλιστα. Έγινε, να σε καλά. Λοιπόν, σε χαιρετάω και εύχομαι την άλλη Παρασκευή να σε ακούσω. Α, ναι, δεν το και σίγουρο, κατάλαβα. Λογικό. Ναι. Έλα, να σε καλά. <συλίξε> ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ε, ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Πρώτη φορά περνώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης. Καλώς ήρθατε. Καλώς ευρύκα. Να σε καλά ε, φτιά, πε μου. Ε, θέλω να βάλεις το θυμάσαι πέρυσι. Ήτανε που πήρε ένας παππού για να έσπασαν τα νερά τη μαγούλα. Α, καλά. Ναι, ναι, πέρσι. Ναι, που σε βρίζε μετά. Ναι, δεν είχε, δεν είχε στόμα, σωστό. <laughs> το θυμάμαι, ναι. <laughs> Θα το βάλεις Αποστόλη μου Θα στο βάλω θα στο βάλω Πάντως δεν ήτανε πέρισε έχει καμιά δεκαετία Δεκαπενταετία δεν θέλω να σταράξω ναι. Αλλά ο χρόνος ναι. είναι σχετικός Τελειώσατε τελειώσατε τόπο ο Κυριάκος Τελειώσατε Ευχαριστώ Να είστε καλά Ευχαριστώ πολύ Λεβέντη μου Για yeah, για yeah. Τι να δω αλλού το λες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 Δεν είναι εγώ, όχι Κουβα. Είναι που είναι πολλά τα νερά, έχεις πάσει αγωγός. Επήγεται μελεκάν, τι να πω. Καλά μαλάκια είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και πι, σε ποιον πειρά, το όνομά σου πώς είναι. Στράτο, Τζόρτζο γλου. Θα σε κακίσω. Έλα. Ε, δε, λοιπόν, ένα είναι υπεύθυνο ντό μου. Το νερό να μαζέψει. Άντελε, έχει μαγνή σου, μαγνή σου. Νίκωρο λαό και πολέμα. Bi fo spa deγ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 Έχουν σπάσει τα νερά της μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλίκα, εσύ είσαι πάλι. Ποιος, ποιος είναι. Δεν σου πάνε να μαζέψει τα νερά με τον κουβά. Ρε, δε, τα μαζεύμε με τον κουβά. Βρε με κανένα ρε άρισκη. Τόσες Δεν πρόβλημα θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι. Να βάλεις ένα τραγούδι, έστω μέχρι τη μέση, τον Κάρμα, το χρέος του Καζαντζάκη από την Ασκητική. Να μην βάλω το Κάρμα Καμήλιον. Κάρμα Κάρμα Κάρμα Κάρμα Κάρμα Κάρμα Καμήλιον. Κάρμα <ξι> Κάρμα Κάρμα Όχι, ε. Όχι, το άλλο. Ε, εντάξει, κατάλαβα. Ευχαριστώ, καμάρι μου. Αντε, γεια. Por su bondad se han nacido tu Cristo Είσαστε καταπληκτικοί. Ο Στίμερο είναι τέλειο. Εσύ είσαι κάτι. Τι να σου πω, δεν πιάνει ενετή. Είμαι το κάτι, κάτι άλλο, θα λέγαμε. Είμαι το άλλο, το πίπερο. Χωρί αυτό είναι άνωστο. Α, Μπράβο, Σε Αποστόλη, τίποτε παρασκευή. Θέλω, δεν ξέρω πώ θα το ταιριάξει. Θέλω το λίγο ακόμα να σηκωθούμε. Λίγο ακόμα. Θα ειδούμε τι αμυγδαλιέ να ανθίζουν. Τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο. Τη θάλασσα να κυματίζει. <Το> Το λαό του Ρίτσου, την Παρασκευή του Λιάξου να τελειώσει κάπως πολύ ωραία η εβδομάδα μας. Και συνεχίστε, μην τους αφήνετε, χτυπάτε. <Καταπιλόσα <Καταπιλόσα <τυλόσα> του κράτη, <κοκοκοκοκο> <κοκοκο> <κοκοκο> <κοκο>